Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Έξι στις 10 επιχειρήσεις στη Μαγνησία δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Επισοδιακό πληστηριασμό χτες στα δικαστήρια του Βόλου, όπου τέσσερα συνολικά ακίνητα επιχειρήσεων βγήκαν στο Σφυρί. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου. Απίστευτη περιπέτεια για ηλικιωμένη χαμηλοσυνταξιούχο Τιλάρισα, η οποία καλείται να επιστρέψει στο ΙΚΑ 6.700 ευρώ λόγω λάθου των υπηρεσιών του Ταμείου. Η γυναίκα θα πρέπει τώρα να ζήσει με 290 ευρώ το μήνα. Ερτιλάρισα, μήνα Μαυρογιάννη. Κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποδέχτηκε την πρόταση τη Περιφυριακή Ένωση Δήμων Κρήτη για την εγκατάσταση στο νησί 2.000 προσφύγων για την Ερτιχανίων Σόφια Θεοδράκη. Με καταληκτική ημερομηνία το πρωί της Παρασκευής η νέα προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη μίσθωση πλοίου στο οποίο θα φιλοξενηθούν χείλη πρόσφυγες στη Μητυλίνη καθώς η εταιρεία που αναδέχτηκε νικήτρια δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση με το Υπουργείο. Για την Αιρτεγέου, Αναστασία Σπυριδάκη. Τη διαβεβαίωση ότι στη δομή της Φιλιππιάδας όλα τα προσφυγόπουλα έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας δίνει ο συντονιστής του κέντρου φιλοξενίας Μιλτιάδης Κλάπας με αφορμή το υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κιδεμόνων του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου. Αναχώρησαν με λεωφορείο για το λάδι 42 από του μετανάστε που είχαν προξενηθεί τα τελευταία 24 ώρα στη Ζάκινθο, ενώ έξι από αυτού κρατούνται στο κτίριο τη αστυνομική διεύθυνση. Αρνητική απόφαση τη Περιφέρεια Θεσσαλία στην εγκατάσταση 18 ανεμογεννητριών στον Ήταμο. Με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, το Πορυφυριακό Συμβούλιο είπε όχι και για τι 50 ανεμογεννήτριε όλη τη κορυφογραμμή. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη Πρόσκληση στην τοπική ηγεσία και του τοπικού φορεί απευθύνει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, προκειμένου να εξευρεθούν άμεσα λύσει για το νοσοκομείο τη Κέρκυρα. Στο 50% οι οργανικέ θέσει του Ιδρύματο λείπουν πάνω από 20 θέσει γιατρών. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Λυκούργο Κιαδόπουλο. Δεμένα τα φέριμποτ στο πορθμίο του Ρίου και τα πλοία στο λιμάνι τη Πάτρα από τι 6 ώρα το πρωί. Οι ναυτεργάτε συμμετέχουν στην 48-ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει ο κλάδος τους Αθανασία Σταμοπούλου erf Σε τον και σε το αύριο παρασκευή το πρόβλημα με τη μετακίνηση των αγροτικών γιατρών. Γιώργος Βητσαράς, από Ικαρία, για την 26 Σεπτεμβρίου προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη 100 ατόμων στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας με οκτάμινη διάρκεια που θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες της διεύθυνση του Λιγνητικού Κέντρου. Για την Ερτ-Ρίπολη, Σπέγγι Μπρούσαλη. Παράταση πληρωμής οφειλών στο δημόσιο μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο θα δοθεί για τους πλημμυρόπληκτους Δήμους Πύργου, Ήλιβας και Ποινίου, για την Ερτ-Πύργου Μια τεράστια χασισοφυτία με 4.818 δεμβρίλια έκριβε θερμοκήπιο στην περιοχή του Αντισκαρίου Ιρακλείου. Συνελήφθη ο 39χρονο ιδιοκτήτη του θερμοκηπίου και αναζητείται ο αλλοδαπό που φύλαγε ένοπλο στη φοιτεία και διέφυγε. Από την ΕΡΤ στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τρεις Έλληνε συνελήφθησαν στην Αττική, οι οποίοι κατηγορούνται για ενοπλη και αρπαγή σε βάρο γουνοποιού τον Μάρτιο στην περιοχή Τυχιού Καστοριά. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Περιφερειακή σύσκεψη των Σωματείων Συνταξιούχων τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Τράκη θα πραγματοποιηθεί την 3η 27 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Έρτορε Τιάδα, Χρυσούλε Σαμουρίδου. Στι αρχέ του 2017 θα λειτουργήσει το Κέντρο Ενημέρωση Δανειοληπτών στην Κοζάνη, το οποίο θα καλύψει τι ανάγκε των κατοίκων σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο εφαρμογή του σχετικού νόμου που έχει ψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα. Για την Ερτ Κοζάνη, Κώστα Δαβάνη. Μηχανήματα και δυνάμεις του στρατού φτάνουν από το πρωί στη Θάσο ώστε να βοηθήσουν στα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Προτεραιότητα θα δοθεί στον καθαρισμό των ρεμάτων. Τα κριτικού Κρητικού, Έρτ Καβάλας. Επιστημονική διημερίδα με θέμα διαβήτης, αγγεία και καρδιά ξεκινά από αύριο στη Ρόδο για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Πάνω από 100 αθλητές από την Ελλάδα και την Αλβανία θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου που θα διοργανωθεί από την κρυσταλλοπηγή Φλώνας μέχρι τη Βίγλιστα Αλβανία στην Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου με τίτλο Τρέχοντας για τη Συνεργασία για την Ερτ Φλώνα στο Μαΐ Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του δεύτερου φεστιβάλ Βία Εγνατία. Από τις 6 το απόγευμα έως το μεσάνυχτα θα πραγματοποιηθεί η λευκή νύχτα στην πόλη της Κομωτινής. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 12 το βράδυ. Στι 9 στο Βυζαντινό Φρούριο θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας για την έρκη Κομωτινής Αμαλία το τέταρτο φεστιβάλ Μπουγάτσας διοργανώνει ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και Μπουγατσοποιών Σερών από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου. Για την έρτη Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Ήταν οι Ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.